Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 3 Μαΐου 2010 <Τι> Είχαμε κάνει μία αρχή την προηγούμενη εβδομάδα από το βιβλίο εδώ του Γέροντος Εμιλιανού για τον γάμο, για τη σχέση της συζυγίας στην οποία, στην οποία δίνουμε και προεκτάσεις πέρα από την συζυγική σχέση σε κάθε σχέση και είπαμε σήμερα θα αναφερθούμε στο δεύτερο μέρος ποιος είναι ο σκοπός του γάμου μπορούμε να δώσουμε και τη διάσταση ποιος είναι ο σκοπός της κάθε σχέσης. Πριν όμως από αυτό θα μας ήταν πολύ διαφωτιστικό σαν μια γενικότερη στάση ζωής δύο μικρά κειμενάκια που βρήκα από τον ε, μακαριστό γέροντα Σοφρόνιο. <κυρίου> να τα δούμε λίγο γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικά ε, και για τις μέρες μας, τις μέρες που περνούμε συνηθίζουμε να λέμε ότι άλλο τα πνευματικά και άλλο τα κοσμικά. Άλλο τα πνευματικά και άλλο η καθημερινή διαχείριση ζωής μας που μπορούμε να ονομάσουμε πολιτική διαχείριση. και όμως εδώ διαφαίνεται πως δεν υπάρχει διαφορά. Ή η προσέγγιση του ανθρώπου καθολικά είναι εν Χριστώ είτε όχι. Είτε προσεγγίζουμε τη ζωή μα εν Χριστώ, Είτε την προσεγγίζουμε ξέχωρα από τον Χριστό. Και εδώ διαφαίνεται η διάκριση μεταξύ σχετικής ε, αλήθειας και απολύτου αλήθειας. Εδώ φαίνεται η διάκριση μεταξύ μερικής αλήθειας που φθύρει, όπως λέει, την ακαιρεότητα του είναι ή την απόλυτον αλήθεια. Να δούμε πώς θα τοποθετεί. «Η άνθρωποι λέει, φορείς σχετικής μόνον αληθείας, που σημαίνει... Τι σημαίνει σχετική αλήθεια» «Η γνώση μου για τον άνθρωπο δεν έχει να κάνει με το όλον, αλλά είναι μια αποσπασματική γνώση που μπορεί να περιορίζεται εν τόπο και εν χρόνο» «Αυτό δεν είναι γνώση του άνθρωπου, δεν είναι αλήθεια» μια πούμε γνώση του ανθρώπου μια κοινωνική γνώση μια κοινωνική προσέγγιση μια οικονομική προσέγγιση μια χρονική προσέγγιση αυτό είναι ένα μέρος της γνώσης ένα μέρος της αλήθειας για τον άνθρωπο λέει λοιπόν οι άνθρωποι φορείς σχετικής μόνον αληθείας εν πάλι, δια των θρίαβων των ιδεών αυτών διαφθύρουν την ακαιρεότητα του είναι και οδηγούν, εν τέλει, πάντας προς την απώλεια. Η ανάγκη για τον θρίαμβο των ιδεών μας η ανάγκη δηλαδή για την κυριαρχία των ιδεών μας μάλιστα με έναν φανατικό τρόπο είναι η αγωνία μας να καλύψουμε την έλλειψη της σχετικής αλήθειας που έχουμε. Είναι η αγωνία μας να δώσουμε άλλες διαστάσεις σε αυτή την αλήθεια που γνωρίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο όμως λέει διαφθύρουμε την ακυριότητα του είναι και οδηγούν λέει εν τέλει πάντα προς την απώλεια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ό,τι και αν κάνουμε να διαφυλάσσεται η ακυριότητα του είναι. Δηλαδή ό,τι και αν ζούμε, ό,τι και αν πράττουμε, όποια σχέση και αν έχουμε να προβάλλεται στο όλον. Να διαφυλάσσει δηλαδή την ακαιρότητα του είναι Η μετάνοια είναι η αποκατάσταση της ακαιρότητας Είναι η ενότητα, είναι η εσωτερική συνοχή Η πτώση είναι η διάσπαση, είναι ο πολυμερισμός μας, είναι η σχεζοφρένειά μας Γι' αυτό τον λόγο μπορεί να πρόσωπο να έχει πολλές αλήθειες Δηλαδή να ζει μέσα στο ψέμα Χάνεται λοιπόν η ακαιρότητα και συνεχίζει. Τυφλή λέει αυτοί οι άνθρωποι που μέσα στον φανατισμό τους προσπαθούν τη σχετικότητα της αλήθειας να την επιβάλλουν απολυτοποιούν την θετική άποψη της πολιτικής αυτών θεωρίας. Δέστε τώρα. Απολυτοποιούν την θετική άποψη της πολιτικής αυτών θεωρίας. Η θεωρία της πολιτικής. Όπως και αν είναι, είναι στερημένη αν δεν προσεγγίσει τον κάθε άνθρωπο με την αξία που του αναλογεί, δηλαδή αν δεν διαφυλάσει την ακυρίωτη του είναι. Και κατά αυτή την έννοια οποιαδήποτε πολιτική θεωρία είναι μεταπτωτική κατάσταση, είναι φθορά. Τυφλοί λέει απολυτοποιούν τη θετική άποψη της πολιτικής αυτών θεωρίας και είναι έτοιμοι να εξαλείψουν πάντα σε εκείνους ποιοι. Ή θα ήθελον να είδουν τη ζωή της οικουμένης τε θεμελιωμένην επικαλυτέρον πλέον ανθρωπίνων αρχών και βεβαίως πρωτίστως επί των εντολών του Χριστού του φωνευθέντος δια την εντολή της αγάπης. Συνήπως λοιπόν ε, αυτό που λέει σημαίνει ότι θέλουν να εξαλείψουν πάντα σε εκείνους που μπορεί να έχουν έναν άλλο λόγο ύπαρξης Θεμελιόμενος σε άλλες αξίες. Και αυτό σημαίνει και στη ζωή μας όταν απομονώνουμε ένα κομμάτι που το λέμε αυτό είναι κοσμικό και αυτό είναι πνευματικό. Ακόμη και η διαχείριση των αγαθών μας, ακόμη και η διαχείριση των σχέσεών μας, ακόμη και οποιαδήποτε άποψη, έχει πνευματικό λόγο ή δεν έχει. Είναι θεμελιωμένη δηλαδή σε κάποιες αξίες. Ποιε αξίε. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος που αδυνατεί να προσεγγίσει αυτήν την ακαιρεότητα της υπάρξεώς του έχοντας την έλλειψη και την ενοχή προσπαθεί τη σχετικότητα να επιβάλλει εμφανατισμός την αλήθεια. Να επιβάλλει την ιδέα ότι αυτό είναι άνθρωπος, αυτό είναι αλήθεια, αυτή είναι η αξία της ζωής ε, και αυτά είναι πνευματικά σα στην πάντα, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Η ζωή μα, λοιπόν εμφορείται από αυτήν την αλήθεια του Θεού με αυτές τις αξίες της αγάπης που λέει διακηρύσει κυρίως ο Κύριος μας με την εντολή της αγάπης και με την πράξη της Σταυρική. Αυτό βεβαίως καθορίζει όχι μόνο τις ιδέες μας αλλά και τη ζωή μας. Η ζωή μας έχει μία κατεύθυνση, έχει μία πορεία, έχει ένα λόγο. Από τι είναι καθορισμένο. Είναι μεγάλη πλάνη, επαναλαμβάνομαι, να πούμε αυτό αφορά την πνευματική μου υπόσταση και αυτόν την καθημερινή μου ζωή. Είναι δύο πράγματα που δεν μπορεί να συμπλεχθούν κακός. Όλος ο άνθρωπος είναι στραμμένος ή στον χριστόν είναι μακριά από αυτόν. Όλος ο άνθρωπος είναι στραμμένος στην αγάπη του Θεού ή όχι. Δεν μπορεί να είναι ένα κομμάτι να είναι και να δεν είναι. Ακόμη και ο γάμος, η σχέση. Όπω είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μα λέει ο Γέροντα η επιτυχία ενό γάμου κρίνει την επιτυχία τη πνευματική ζωή κατά κάποιον τρόπο. Και η αρχή τη πνευματική ζωή ξεκινά, ξεκινά από το γάμο, ξεκινά από την σχέση. Αυτή όμω η γνώση τη αλήθεια δεν είναι υπόθεση μια διανοητική αναζήτηση. Όπω θα δούμε και παρακάτω στου σκοπούς του γάμου που λέει, αναφέρεται ότι τρει είναι του, γά, του γάμου όπως τους τοποθετεί. Είναι ε, η πορεία πόνου ο ένας σκοπός. Ο δεύτερος λέει ε, είναι η πορεία αγάπης και το τρίτο η πορεία προς την αιωνιότητα. Η πορεία πόνου, αγάπης και αιωνιότητος. Αυτή είναι η τρεις σκοπεί του γάμου και της σχέσεως. Όταν λέει πορεία πόνου τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι εμεί Φοβούμεθα τον πόνο, γι' αυτό δεν έχουμε συνέστημα. Τι κάνει ο άνθρωπος για να διαχειρήσει τον πόνο, οξύνει τον νόν του. Καλεργεί τη σκέψη, να τα ορθολογικοποιήσει όλα, να τα τακ, ακτοποιήσει για να μην νικηθεί από τον πόνο. Αλλά να κυριαρχήσει πάνω στον πόνο δια του νόους. Μ' αυτόν τον τρόπο όμω άκυρη το οποίο ο άνθρωπος ο συνέστημά του. Πάβει να αισθάνεται ο άνθρωπος. Και ένα άνθρωπος που δεν έχει συνέστημα είναι Βλάξ δεν μπορεί να αντιληφθεί τίποτα Μόνο έχει το συναίσθημα του για τις ευχάριστες στιγμές Ένα συναίσθημα που δεν μετέχει και στον πόνο Δεν έχει καθόλου ευφυΐα Δεν έχει καθόλου εσωτερικότητα ο άνθρωπος αυτός Δεν έχει βάθος, δεν μπορεί να έχει βάθος Η νόηση του ακόμη και στα πιο φιλοσοφικά νοήματα Είναι τελείω μαθηματική Δεν μπορεί να είναι βιωματική Έχει καταργήσει το βίωμα με αυτή την έννοια λοιπόν όταν λέει εδώ ο γέροντας είναι πορεία πόνου, αυτό σημαίνει δεν μπορεί να υπάρξει βίωμα, σχέση άνευ πόνου δεν μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος σοφία χωρίς πόνο Με αυτή την έννοια και εδώ όταν μιλάει για την σχετικότητα της αλήθειας ή την, απολυ... την ακαιρεότητα της αλήθειας είναι στην ουσία μετοχή στον πανανθρώπινο πόνο δεν μπορείς να λατρεύσει την αγάπη του Χριστού και να την ακολουθήσεις αν δεν μετέχεις στο πανανθρώπινο πόνο. Δεν μπορείς να μπεις στο ρυθμό του πανανθρώπινου πόνου και να αγαπήσεις και να αποκτήσεις σοφία, να γνωρίσεις κάθε ψυχή και το κάθε ενέργεια του ανθρώπου αν δεν μετέχει ο ανθρώπου στο προσωπικό του πόνο. Όσο δραπετεύουμε από τον πόνο, ακινητοποιούμε την καρδιά. Άνθρωπος άνθρωπο χωρί καρδιά δεν μπορεί να αισθανθεί κανέναν άνθρωπο. Ζει την κόλαση. Τι είναι κόλαση, ακινητοποιησία, τι σημαίνει κοινωνία. Κοινωνώ του προσώπου του άλλου ανθρώπου. Πώ να κινούσω το άλλο προσώπο όταν δεν έχω καρδιά και αν δεν έχω καρδιά, αν δεν μετέχω στον πόνο του άλλου. Και αν δεν μετέχω στον προσωπικό μου πόνο, στι τραγικότερε πτώσει μου και στη διαδικασία μετανία. Είναι αδύνατο. Η μεγαλύτερη κρίση που περνάει ο άνθρωπο δεν είναι οικονομική. Είναι ότι δεν έχει καρδιά ο άνθρωπο. Δεν είναι ικανό να αγαπά. Γιατί φοβάται τον πόνο. Και οξύνει τον νου του. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος φοβάται τον πόνο, φτιάχνει μηχανήματα. Φτιάχνει κεφάλου. Υπολογιστέ. Για να καλύψει αυτό το κενό τη ποιότητα τη ζωή και του βιώματο με την ποσότητα γνώσεων. Και με την φαινομενική εξυπνάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί έξυπνοι άνθρωποι που δεν μπορούν να γνωρίσουν απλά συναισθήματα του άλλου ανθρώπου. Πόσο έξυπνοι αυτοί οι άνθρωποι. Ένα άνθρωπο που να μπορεί να λύσει όλες τις φιλοσοφίες του κόσμου Κι όλα τα οικονομικά μεγέθη Που δεν μπορεί να αισθανθεί Κατά ελάχιστον τρόπο το συνέστημα του ανθρώπου είναι ένας νεκρός άνθρωπος Ό,τι και να σε αυτόν τον άνθρωπο δεν παραστώ μεταδώσεις βιώματα Είναι μια νεκρή καρδιά Κι αυτή η νεκρή καρδιά λοιπόν δεν μπορεί να αισθανθεί τα πνευματικά πράγματα Δεν μπορεί να αισθανθεί τον άνθρωπο που είναι δίπλα του με αυτή την ενία λοιπόν αυτή η έλλειψη που είναι η διάσπαση της ακεραιότητας του είναι μεταδίδεται με, σα... με τους άλλους ανθρώπους διάσπαση, ως διάσταση, ως σύγκρουση και όσο ο άνθρωπος διαπιστούν τη σύγκρουση, το διχασμό, το κομμάτιασμα, την απομόνωση τότε με περισσότερο φανατισμό υποστηρίζει τι ιδέες του για να καλύψει αυτή την έλλειψη του χωρισμού από τους άλλους ανθρώπους. Γιατί η έννοια τη ενότητα ή του χωρισμού δεν είναι υπόθεση μια ευγένεια διαπροσωπικής σχέση. Ο χωρισμό είναι εσωτερικό βίωμα. Όσο και να αγαπά έναν άνθρωπο ή να, να, αγαπ, να αγαπιέσαι από κάποιον άλλον άνθρωπο, αν η καρδιά σου δεν λειτουργεί σε κενό, είσαι χωρισμένος από τον άλλον άνθρωπο. Δεν ενωνόμαστε γιατί είμαστε φιλαρά και λέμε Αχ, τι καλά που είμαστε, έλα να τα βρούμε. Είμαστε ενωμένοι με τον άλλον άνθρωπο, αν έχουμε καρδιά. Αν λειτουργεί η καρδιά μα, αν συλλειτουργεί η καρδιά μα. Και δεν μπορεί μια καρδιά να λειτουργήσει αν δεν έχει γευτεί τον προσωπικό πόνο, τον υπαρξιακό πόνο, τον πανανθρώπινο πόνο. Αν δεν αισθάνθηκε την κόλαση, άνθρωπος που δεν και την κόλαση και δεν βυθίστηκε μέσα στην κόλαση και ελπίζει στον παράδεισο, δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία σχέση. Είναι ένα νεκρό άνθρωπο. Είναι ένα ρομπότ που έχει καρδιά που δεν λειτουργεί όμως η καρδιά του. Και λέει αυτά ο, ο... Εδώ ο Φρόνιος, σαν μια συνέχεια αυτού, σαν μια συμπληρωματική διαδικασία. Λέει μετανοείται, όμως αν αυτοί είναι μετάνοια. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρός υπόψη την κλίση του Χριστού. Να αλλάξουμε ριζικός των τρόπων της εσωτερικής ημών ζωής και κοσμοθεωρίας. Να αλλάξουμε ριζικός τον τρόπο της εσωτερικής ημών ζωή και κοσμοθεωρίας. Ποιας εσωτερική ζωή, ούτε καν εσωτερική ζωή έχουμε. Για ποια άλλαγη να μιλήσουμε. Εμείς αγνοούμε και περιφρονούμε την έννοια της εσωτερικής ζωής. Γιατί δεν θέλουμε να την δούμε, γιατί δυσκολευόμαστε να τη διαχειριστούμε, τρομάζουμε. Και χειρονόμαστε ή πίσω από κάποιους εκκλησιαστικού κανόνες ή από κάποιους κοσμικούς όρους και νόμους και ζούμε μόνο εξωστρεφώς για να μην δούμε μέσα μας τι συμβαίνει γιατί αυτή την εσωτερική ζωή χρειάζεται να τη διαχειριστούμε και λέει να αλλάξουμε τον τρόπο της εσωτερικής ημών ζωής και κοσμοθεωρίας Μετά είναι αυτό Ποια είναι η στάση ζωής που επιλέγουμε, ποια είναι η κοσμοθεωρία μας, ποιε είναι οι αρχές μας, ποιε είναι οι αξίες μας δηλαδή κάνουμε καθημερινά πολλά πράγματα το τραγικό δεν είναι ότι κουραζόμαστε. Είναι... Δεν ξέρουμε και τι τα κάνουμε. Δεν επιλέγουμε μια στάση ζωής που καθορίζει το περιεχόμενο των πράξεών μας. Που καθορίζει τον όρο και τον λόγο και το όνομα των πράξεών μας. Δεν έχουμε κοσμοθεωρία. Είμαστε ουφοκινούμενα. Και, και, και τι καθορίζει λέει, να αλλάξουμε ριζικό στον τρόπο της εσωτερική και κοσμοθεωρίας. Τα σχέσεις ημών προς τους ανθρώπους και προς παν φαινόμενο εντοκτιστό είναι. Ακούστε κουβέντα. Αυτό λέει θα καθορίσει τις σχέσεις μας προς τους ανθρώπους. Οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους καθορίζονται από μια κοσμοθερία ή όχι. Καθορίζονται από μια συνειδητοποιημένη στάση ζωής και επιλογής ή όχι. Που αυτό κρίνει την εσωτερική μας ζωή. Πόσο τιμούμε έναν άνθρωπο. Πώ το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μα. Πώ αντιλαμβανόμαστε ότι ο άλλο είναι ο Χριστό για μα. Καθορίζει τη ζωή μας. Καθορίζει τη στάση μα εναντίον του άλλου άνθρωπου. Αντιλαμβανόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Μπαίνουμε στην θέση του άλλου άνθρωπου. Αποκτούμε ευαισθησία στις ανάγκε του άλλου άνθρωπου. Τι σεβόμαστε τι ανάγκε του άλλου άνθρωπου. Αναπαύουμε τον άνθρωπο, τον άλλο ή τον περιφρονούμε. Ή τον εκμεταλλευόμαστε για στόχου. Οικονομικού ή αισθηματικού μορφή. Και λέει καθορίζει αυτό λέει και κάτι ακόμη περισσότερο. Προς παν φαινόμενο εντοκτιστό είναι. Σε κάθε γεγονός που συμβαίνει στην κτήση καθορίζεται από τη δική μας στάση. Από τη μετάνοια μας ή όχι δηλαδή. Η μετάνοια μας είναι μια αλλαγή. Και τι είναι αυτή η αλλαγή να μην φωνεύουμε τους εχθρούς. Αλλά να νικόμεν αυτού για Πρέπει να ενθυμόμεθα ένας άνθρωπος μετανία αυτό κυρίως έχει ο άνθρωπος αμετανοίας έχει το αντίθετο ποιο πρέπει λέει, να ενθυμόμεθα ότι δεν υπάρχει απόλυτον κακό απόλυτο είναι μόνο το άναρχον αγαθό όταν ο άνθρωπος βεβαιώνεται ότι το κακό δεν έχει δύναμη σημαίνει ζει σε μετάνοια ο οποίο αρχίζει και φοβάται το κακό και θεωρεί ότι κυριάρχησε το κακό και δίνει δύναμη στο κακό, σύμματι αυτός δεν μπήκε στη διαδικασία μετανοίας αλλά σε μια κατάσταση απογνώσιος, βλέποντας το κακό που υπάρχει μέσα του και προβάλλεται έξω το απέναντι στου ανθρώπους. Η άποψη, αν και αρχίει το κακό ή το καλό, δεν είναι τίποτε άλλο από μια προ προβολή του προσωπικού μας βιώματος. Η ζωή τι είναι, είναι μια προβολή τελικά, πως λέγουμε τα πράγματα, της εσωτερικής μας καταστάσεως. Εάν υπάρχει κατάσταση μετανοίας και ο άνθρωπος ζει την χάρη του Θεού τα βλέπει όλα ωραία βλέπει την ελπίδα παντού Αν όμως βρισκόμαστε σε κατάσταση πτώσεως και ε, αμετανοησίας τότε βλέπουμε παντού το κακό Να δούμε τώρα σε συνέχεια στο θέμα μας αυτά εισαγωγικά σαν γενικές αρχές Και λοιπόν ο γέροντας εδώ ο Ημιλιανός Πρώτον, για το σκόπο του γάμου, ο γάμος είναι μια πορεία πόνου. Συντροφιά του άντρα και της γυναίκας ονομάζεται συζυγία. Δηλαδή κάτω από τον ίδιο ζυγό σηκώνουν κοινό φορτίο. Ο γάμος είναι συμπόρευσης και συγκλήρωσης στον πόνο. Βεβαίως και στην χαρά. Αλλά συνήθως οι έξι χορδές της ζωής μας κτυπούν πένθυμα και η μία μόνο κτυπάει χαρούμενα θα πίνουν ο άνδρας και η γυναίκα από το ίδιο ποτήρι της τρικημίας, της θλίψεως και της αποτυχίας. Κατά το εντέλεση του μυστήριου του γάμου, ο ιερεύς δίνει στους νιονύμφους να πιούν από το ίδιο ποτήριο, το οποίο ονομάζεται κοινό ποτήριο, γιατί μαζί θα σηκώνουν τα βάρη του γάμου. Ονομάζεται και ένωση στο ποτήρι αυτό, διότι ενώνονται για να σηκώσουν μαζί χάρε και πόνος. Όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι είναι σαν να λένε, σαν να λένε. Μαζί θα προχωρήσουμε χέρι και χέρι και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. σαν να λένε. Θα περάσουμε ώρες κοτεινές, σαν να λένε. Ώρες θλίψεων γεμάτες από βάρη, ώρες, από βάρη, ώρες μονο, μονοτονίας. Ε, συνήθως... Όταν θέλει κάποιο να κερδίσει κάποιον άνθρωπο που παρουσιάζει άλλο πρόσωπο, αυτό πραγματικά είναι. Η γυναίκα θα φροντίσει να είναι η πιο όμορφη που υπάρχει στον κόσμο, μέχρι να φτάσει η ώρα του γάμου, και μετά, σαν να λένε. <laughs> Αρχίζει μετά να αποκαλύπτεται το πραγματικό πρόσωπο. Ο άνδρα δε, ενώ μπορεί να δίστροπος χαρακτήρα, όταν βρει κάποια γυναίκα, λιγώνεται, έχει την καλύτερη συμπεριφορά, ο πιο τέλειος, αλλά μέχρι να φτάσει η ώρα του, σαν να λένε. Για να βγάλουμε μετά ένα άλλο πρόσωπο αυτό που πραγματικά είναι. Αυτό είναι μια υποκρισία. Αν δεν γίνουμε ωραίοι και συνεπείς σε κάθε μας σχέση και σε κάθε στιγμή της ζωής μας και δεν ασκηθούμε σε αυτό, ο γάμος και η σχέση θα είναι μια απογοήτευση. Θα είναι μια απελπισία. Όμως δεν είναι μικρό πράγμα να ξέρει ότι στις δύσκολε στιγμές σου, στις αγωνίες σου, στους πειρασμού, σου, θα κρατάς το χέρι σου ένα άλλο αγαπημένο χέρι. για να φτάσει στο σημείο που να στηρίζει τον άλλο στη δυσκολία του σημαίνει ότι υπάρχει αγάπη σημαίνει ότι αγαπώ ότι αγαπά αγαπώ άλλο τρόπος αλλά δεν υπάρχει αγάπη αυτό που ξεκινάει είναι η ικανοποίηση του αρχισισμού αγαπώ κάποιον γιατί πιστεύω ότι θα μου ικανοποιήσει τις προσδοκίες και το όνειρο δεν αγαπώ κάποιον γιατί θα με κάνει να από τον εαυτό μου. Αν όμως έχει ασκηθεί ένας άνθρωπος και έχει αποφασίσει ότι η στάση ζωής του είναι αυτό η αγάπη καλλιεργείται. Δηλαδή, αν καθημερινά προσπαθείς με συνέπεια να αναπαύσεις τον άλλον άνθρωπο είτε σύντροφός σου είναι είτε συνάδελφός σου είναι είτε φίλος είναι ε, τότε αποκτά αποκτάς την ικανότητα να αγαπάς βγαίνεις από τον εαυτό σου τότε αποκτάς ευαισθησία αν όμως είσαι ένας ισχυρό που θέλεις οι άλλοι να σε υπηρετούν και θέλεις και ο σύντροφο σου να σου υπηρετήσει το όνειρο το οποίο ακόμα δεν για αυτό το αναβάλεις τότε αυτό δεν είναι αγάπη είναι ικανοποίηση εγωισμού γι αυτό στη δύσκολη στιγμή ο ένας αν τον άλλο και κυρίως η πρώτη δύσκολη στιγμή είναι όταν κρεμίζεται το όνειρο τι θα το κάνουμε το όνειρο πως θα το ξανεκοδομήσουμε; πως θα το μεταμορφώσουμε θα το αλλάξουμε με κάτι άλλο από τη στιγμή που παντρεύεσαι να θυμάσαι λέει ότι θα πονέσεις πολύ. Θα υποφέρεις. Η ζωή σου θα είναι ένας σταυρός. Δεν είναι η ζωή όπως νομίζουν μερικοί που οδηγούνται στο γάμο και ήστρα από τον ουρανό στη γη. Ο γάμος είναι μια πλατιά θάλασσα που δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει. Παίρνεις τον άνθρωπο που το διάλεξες με φόβο και τρόμο και με πολλή προσοχή και ύστερα από ένα χρόνο, από δύο χρόνια, από πέντε χρόνια να καλύψεις πώς σε κοροϊδεψε. Γιατί παρουσίασε άλλο πρόσωπο. Παρουσίασε το πρόσωπο που ήθελε να σε ικανοποιήσει και να το λατρεύσεις. Δεν ήταν η αλήθεια του. Είναι νοθεία του γάμου. Αλλά να δώσουμε και μια προέκταση. Και κάθε σχέσης. Να πιστεύουμε ότι ο γάμος είναι δρόμος στον οποίο πρέπει να ζητήσουμε την ευτυχία μας. Την άρνηση του σταυρού. Αυτό που είναι πολύ συμπλονιστικό. Όχι μόνο για το γάμο. Αλλά σε κάθε τι που κάνουμε στη ζωή μας. Σε κάθε σχέση. Είναι ενωθία ζωής να πιστεύουμε ότι πρέπει να ζητήσουμε την ευτυχία μας με την άρνηση του σταυρού. Σήμερα αυτό κάνουμε. Ψάχνουμε την ευτυχία και ευτυχία εννοούμε την άρνηση του σταυρού, την άρνηση του πόνου που σημαίνει την άρνηση της γνώσης, την άρνηση της σοφίας, δηλαδή την ακοινωνισία. Αν δεν υπάρχει σοφία και γνώση διά του πόνου ο άνθρωπος είναι μοναξιά, είναι κόλαση, είναι ακοινωνισία και ψάχνουμε ενό τέτοιου είδους μαγική ευτυχία. Δεν υπάρχει. Χαρά του γάμου είναι ο άνδρας και η γυναίκα να βάζουν και οι δυο τους ώμους τους και να προχωρούν μαζί στις ανηφοριές τη ζωής. Λέει λοιπόν ένας ποιτής. Δεν έχετε υποφέρει. Δεν έχετε αγαπήσει. Μόνο αυτός που υπέφερε στη ζωή του μπορεί να αγαπήσει. Τελεία και Παύλο. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτό που λέει αγάπη είναι λόγια, εντάξει. Ποιήματα όλοι μπορούν να γράψουμε. Αστεί τι όλοι μπορούμε να πούμε. Καλέ συμπεριφορέ όλοι μπορούμε να έχουμε. Αλλά δεν υποφέρει να έχει πόνο, δεν είσαι ικανό να αγαπήσει, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Μα κάποιο θα πει, Σο και καλά να υποφέρω, Σο και καλά να έχω αρρώστιε, δεν εννοούμε αυτό. Ο άνθρωπος που σέβεται την ύπαρξή του και θέλει να τη βρει δρόμο ζωή είναι πόνος, Υποφέρει η αλήθεια δεν υπάρχει χωρίς πόνο γιατί έχουμε τόσους εγωισμούς από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος αναζητεί τον λόγο ύπαρξής του αναζητεί τον Θεόν αυτός σημαίνει πόνος υποφέρει ζει την απώλεια, την απουσία του Θεού ζει την κόλαση, αυτός άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει γι' αυτό Κύριος όποιον, ήθελε, όποιον ήθελε να τον ετοιμάσει για μαθητήν του για πειμένα για δάσκαλο, τον εμπερνούσε από χίλια κόσκινα, από πτώσεις, από βιώματα, από κόλαση, από την τη χάρη του, για να καταλάβει το βάθος του υπαρξιακού πόνου, που μόνο μπορεί να παραλληλιστεί με τον πόνο της μάνας που έχασε στο παιδί του. Μόνο η μάνα που έχασε το παιδί της μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει πόνος αποσίας του Θεού για τον άνθρωπο που γεύτηκε τον Θεό. Τότε αυτή η ώρα είναι η δημιουργικότερη η ώρα γιατί αρχίζει να γεννάται στον άνθρωπο που η ικανότητα, δηλαδή αποκτά καρδιά, να αγαπά. Ένας τέτοιος άνθρωπος που περνάει από αυτή τη διαδικασία μπορεί να σεβαστεί το κάθε ελάχιστο ανθρώπινο πρόσωπο. Πόσο μάλλον των σύντροφών του, των φίλων του, των αδελφών του. Δεν έχετε υποφέρει, δεν έχετε αγαπήσει, λέει ένας ποιητή. Μόνο εκείνος που υποφέρει μπορεί πραγματικά να αγαπήσει. Γι' αυτό η θλίψης είναι απαραίτητο στοιχή του γάμου. Ο γάμος, λέει κάποιο αρχαίο ποιητή και φιλόσοφος, είναι ένας δρόμο που τον ομορφαίνει η ελπίδα και τον ενδυναμώνει η δυστυχία. Εφόσον βεβαίως ο άνθρωπος μένει σταθερό στη σχέση του γιατί μπορεί να επιλέξει, εξαιτία της δυστυχία τον χωρισμό, την απομάκρυση. Αυτή είναι η εύκολη λύση, είναι το διαζύγιο. Όπως μέσα στη φωτιά αποδεικνύεται το ατσάλι έτσι ακριβώ και ο άνθρωπος χαλκεύεται στο γάμο, στη φωτιά των δυσκολιών όταν βλέπεις το γάμο από μακριά, όλο σου φαίνονται μέλι γάλα, όλα σου χαμογελούν. Όταν πλησιάσεις, τότε θα δεις πόσες σκληρές στιγμές κρύβει. Ου καλόν είναι τον άνθρωπον, μόνον είναι, λέει ο Θεός. Γι' αυτό έβαλε πλάι του ένα σύντροφο, ένα βοηθό για όλες τις στιγμές της ζωής του. για τους, για τους αγώνες της πίστεως. Θέσετε τι λέει, για τους αγώνες της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό. Αγώνας πίστεως είναι η σχέση με τον Θεό. Δεν είναι μια διανοητική παραδοχή να υπέρασπιστούμε τα, τα, τα δόγματα της πίστης μας. Δεν είναι μια προσπάθεια να πείσουμε για την ύπαρξη του Θεού. Δεν είναι, αυτά τα, δεν είναι αυτή η της πίστεως. της πίστεως είναι η πορεία της ψυχής μας προς τον Θεό. Είναι η εμπιστοσύνη σε αυτή τη σχέση. Είναι η πιστότητά μας σε αυτή τη σχέση. Γιατί καθημερινά κλονίζεται αυτή η πιστότητα. Με τα σκάνδαλα, τις δυσκολίες, τους πειρασμούς. Αυτά που μας λέπορουν και μας γεννούν την αμφιβολία. Προσβάλλουν αυτή την πιστότητα της σχέσεως. Και ο γάμος κυρίω λέει είναι... Οι στιγμές είναι ο ένας βοηθός τον άλλο για αυτούς τους αγώνες της πίστης, δηλαδή της προώθηση του ανθρώπου προς τον Χριστό διότι λέει για να μπορέσεις να κρατήσεις την πίστη σου αυτή τη σχέση με τον Θεό πρέπει να πονέσεις πολύ δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θέλω να έχω σχέση με τον Θεό και να μην πω στη δικασία προσωπικής άσκησης και πόνου δεν είναι σχέση ουσίας δεν είναι σχέση ιδιωματική δεν είναι σχέση αληθινή είναι σχέση ψεύτικη, επιφανειακή, θεωρητική. Υπάρχει θεωρητική πίστη, δεν μπορεί να είναι πίστη αυτό. Την χάρη Του τη στέλει σε όλους μας ο Θεός. Τη στέλει όμως πότε, όταν εμείς είμεθα πρόθυμοι να υπομένουμε και να υποφέρομαι. Αν δεν είμαστε έτοιμοι να υπομένουμε και να υποφέρουμε, λέει, δεν είμαστε δεκτικοί της χάρης που στέλει ο Θεός και η κάθε σχέση, κυρίως δε η συζυγία, είναι μια πρόκληση πόνου. Είναι μια πρόκληση υπομονής. Όταν κανείς με επίγνωση υπομένει, όχι από φόβο, τότε γίνεται δεκτικός στις χάρες του Θεού. Ο γάμος λοιπόν είναι μια πορεία μέσα σε θλίψεις και σε χαρές όταν σου φαίνονται δύσκολε δύσκολες εθλίψεις να θυμάσαι ότι είναι μαζί σου ο Θεός Αυτός θα σηκώσει το Σταυρό Αυτός που σε στεφανώνει όταν παρακαλούμε τον Θεό δεν προσφέρει πάντοτε αμέσως τη λύση Μα οδηγεί πολύ σιγά καμιά φορά κάνει και χρόνια το Πνεύμα το Άγιο υπερτυγχάνει υπερημών στην Αγμή Σαλαλήτης δηλαδή υποφέρει εσύ και μαζί σου πονάει ο ίδιος ο Χριστός. Όταν εμείς υποφέρουμε, μαζί μας πονάει και ο Χριστός. Και λέει το Άγιο Πνεύμα την χάνει υπερημόνης τη θελαλίτης. Πρέπει να πονέσουμε, αλλιώς δεν θα έχει αληθινό νόημα η ζωή μας. Δες τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Πρέπει να πονέσουμε, αλλιώς δεν θα έχει αληθινό νόημα η ζωή μας. Θα είμαστε άνθρωποι χωρίς εκπλήξης χωρίς ενέργεια, χωρίς ζωή, χωρίς ουσία. Είναι φοβερό αυτό που λέει. Ότι Πρέπει να πονέσουμε, αλλιώς δεν θα έχει αληθίνο νόημα η ζωή μας. Η ζωή μας θα είναι μια βιολογική, χρονική διαδικασία που θα περιμένει το τέλος της. Χωρίς να βρει αξίε, χωρίς να βρει ουσία. Δεύτερος λοιπόν σκοπός του γάμου είναι μια πορεία αγάπης. Είναι δημιουργία ενός καινούργιου ανθρώπου. Έσονται οι σάρκα λέει το Ευαγγέλιο. Ενώνει ο Θεός δύο ανθρώπους και τους κάνει ένα. Από την ένωση των δύο που αποφασίζουν να συγχρονίσουν τα βήματά τους και να συναρμονίσουν τους κτύπου των καρδιών τους, βγαίνει ένας άνθρωπος. Υπάρχει ενότητα δηλαδή. Με τη βαθιά αυτή και πηγή αγάπη ο ένας είναι μια παρουσία, μια ζωντανή πραγματικότητα μέσα στην καρδιά του άλλου. Είμαι παντρεμένος. Τι σημαίνει? Σημαίνει πως δεν μπορώ να ζήσω ούτε μία μέρα, ούτε κανέ λίγες στιγμές ή δυνατόν χωρίς τον σύντροφο της ζωής μου. Σημαίνει μενα Δεν μπορώ να ζήσω, λέει, ούτε μία ημέρα, ούτε κανέ λίγες στιγμές χωρίς τον σύντροφο της ζωής μου. Όχι εννοείται την σωματική παρουσία του, αλλά μέσα στην καρδιά μου, μέσα στη μνήμη μου, μέσα στη συνείδησή μου. Είναι πάντοτε. Είμαστε ένα. Αυτό σημαίνει παντρεμένος. Αν θέλει κανείς να αποβάλει την ιδέα του συντρόφου του και να νιώσει τότε ότι είναι ελεύθερος, κάτι δεν πάει καλά. Ο άντρα μου, η γυναίκα μου είναι ένα κομμάτι του είναι μου. Τη σάρκας μου, της ψυχής μου. Είναι συμπλήρωμά μου. Αποτελεί την απασχόληση του μυαλού μου. Αποτελεί τον λόγο για τον οποίο νιώθει να χτυπά η καρδιά μου. Δηλαδή είναι κέντρο ζωής μου και προσπαθώ να βρω τρόπους να αναπάβω το σύντροφό μου να μπαίνω στη θέση του όταν αναπάβω το σύντροφό μου αναπάω το Χριστό όταν απασχολώ το μυαλό μου για να το ξεκουράσω να του δώσω χαρά δίνω χαρά στον Χριστό δεν είναι ο σύντροφό μου κάτι άλλο από τον Χριστό για μένα είναι ο Χριστός μου για μένα είναι ο Θεός μου ανάλογα με τι σεβασμό τον πλησιάζω ανάλογα τι ποιότητος είναι η σχέση μου αυτό φανερώνει και για μένα ποια είναι η θέση μου έναντι του Χριστού όποια στάση λοιπόν έχω στο σύντροφό μου Τέτοια είναι και η θέση μου ενώπιν του Χριστού. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν παντρεύονται δύο άνθρωποι. Αν παντρεύονται τρεις είναι ο Χριστός. Το τρίτο πρόσωπο της γαμικής σχέσεως. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Γάμος λοιπόν σημαίνει η σεν Ο Θεός βδελίσεται τη διάζευξη και το διαζύγιο. Θέλει την αδιάσπαστη ενότητα. Δείτε τι λέει για το δαχτυλίδι. Ο ιερεύς θα δούμε και κάποια συμβολικά στοιχεία του γάμου. Ο ιερέας βγάζει τα δακτυλίδια από το αριστερό δάκτυλο, τα βάζει στο δεξί και κατόπι πάλι στο αριστερό και τελικώς τα βάζει στο δεξί του χέρι. Διότι το δεξί χέρι είναι εκείνο με το οποίο κυρίως ενεργούμε. Αυτό δείχνει ότι το χέρι μου τον κατέχει πλέον ο άλλος. Το χέρι μου το κατέχει ο άλλος. Δεν κάνω τίποτα που δεν θέλει. Είναι φοβερό αυτό. Ακούστε τι λέει εδώ. Δείχνει το χέρι μου, το κατέχει πλέον ο άλλος. Δεν κάνω τίποτα που δεν θέλει. Πόπο άσκηση, δεν είναι μεγάλη άσκηση αυτό. Ο μοναχός κάνει παρακολούθηση στον γέροντά του. Στο γάμο αυτό σημαίνει, ότι δεν κάνω τίποτα που δεν θέλει. Προσπαθώ να κάνω πάντα αυτό που τον αναπαύει. Αυτό όμως δεν σου έρχεται ξαφνικά. Ασκήσες αυτήν την κατεύθυνση αλλά σε, και σε κάθε σχέση δεν κάνω κάτι που δεν θέλει ο άλλος μα δεν ξέρω τι θέλει ο άλλος να μάθεις τι θέλει ο άλλος είναι ευθύνη σου είναι αδιανόητο να μην ξέρεις τι θέλει ο άλλος μόνο χαζός πρέπει να είσαι ή το καταλαβαίνεις ή να είσαι σε μια ζωή κατάσταση που δεν ληγεί του καρδιά σου ούτε ο νους Οφείλεις να ξέρεις τι θέλει ο άλλος δεν πρέπει να σου το πει ο άλλος να το βρεις Μόνο αυτός που ξέρει να λειτουργεί την καρδιά του που αλλά το αυτό το πράγμα. Και οφείλει να μάθει τι θέλει ο άλλος και να τον αναπαύσεις, να κάνεις αυτό που θέλει ο άλλος. Δεν δικαιολογούμε, θα πούμε, δεν μου είπε. Μα τόσο χαζός είσαι, δεν βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις. Και αν είσαι χαζός, τότε βρες τη μέσα σου. Και δεν σε κάνει να καταλαβαίνει τι θέλει ο άλλος. Είμαι δεμένος μαζί της. Είμαι δεμένος μαζί του. Ζω για τον άλλον. Γι' αυτό ανέχομαι τα ελαττώματά του. <laughs> Όποιος δεν μπορεί να ανεχθεί τον άλλον, δεν μπορεί και να παντρευθεί. Τελείωσε. Αν δεν έχουμε μάθει να ανεχόμαστε τα ελαττώματα του, δεν είμαστε για γάμο. Δεύτεο ότι δεν πήραμε πτυχία. Δεύτεο το δεν έχουμε δουλειά. Και αυτά πολύ σημαντικά. Δεύτεο ότι δεν ερωτευτήκαμε. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά κυρίως αν να ανεχόμαστε τον άλλο δεν κάνουμε μια γάμο. Τι θέλει ο συντροφός μου, τι τον ενδιαφέρει, τι τον ευχαριστεί. Αυτό πρέπει να ευχαριστεί, να ενδιαφέρει, να απασχολεί και εμένα. Τι θέλει ο συντροφός μου, τι τον ενδιαφέρει, τι τον ευχαριστεί. Αυτό πρέπει να ευχαριστεί, να ενδιαφέρει, να απασχολεί και εμένα. Έρχεται και λέει η γυναίκα. Παραπονείται. Και λέει ο άντρα μου είναι πολλές ώρες στην τηλεόραση. Όταν έρθει μπαίνει στον υπολογιστή, στο ίντερνετ ή πιάνει την εφημερίδα, ασχολείται με αθηλητικά μου, χίλια δυο άλλα παράμε χρηματιστηρία με αυτοκίνητα, με χίλια πράγματα. Και παραπονεί γυναίκα. Που, που, μ' μου δεν ασχολείται. Όμω θα ήταν πολύ πιο, δό, πιο δόκιμο αντί να κλεινιάζει να γίνουν και για αυτήν αυτά ενδιαφέροντα. Και μέσα από τον τρόπο που λειτσιάζει αυτά τα ενδιαφέροντα να δώσει εκεί ένα άλλο πνεύμα που μπορεί, γιατί το, το, το, το κάθε τύπο το οποίο ασχολούμεθα που φαινομενικά δεν είναι πνευματικό και είναι τελείως κοσμικό βγάζει και την πνευματικότητά μας ή όχι. Βγάζει τη γαϊδουριά μας στην ευαισθησία μας. Εκεί λοιπόν μπορεί να μπει ο σύντροφό μου και να μου διώξει λίγο η γαϊδουριά και να μου δώσει λίγο ευαισθησία. Αντίστοιχα, αντίστοιχα ο άνδρα, όταν δει η γυναίκα του να είναι αφοσιωμένη, αρχίζει τον μπλαμπλα με τι φίλες να μιλάνε για τσάντε, για γούνε, για λεφτά, για σπίτια και όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα πει αυτά τι ασχολητή τη γυναίκα, ρε. Δεν ξέρουν, δεν έχουν και κάτι ανώτερα ενδιαφέροντα, ρε. Δεν έχουν φιλοσοφικό πνεύμα, ρε. Μπε τα ενδιαφέροντα αυτά τα πολύ, τίποτα είναι η χαζά. Και δώσει άλλη διάσταση στα πράγματα χωρίς να προσβάλλεις, χωρίς να θίγεις. Να γίνουν και για σένα ενδιαφέροντα αυτά. Εύκολο όλοι μια κριτική. Και απορρίπτουμε τον άλλο. Αυτό είναι δαιμονικό. Πνευματικό είναι αυτό το οποίο φαίνεται κατακριτέο. Να το πάρουμε, να συμμετέχουμε σε αυτό και να δώσουμε μια άλλη διάσταση. Μια άλλη άποψη ζωής. Χωρίς να πιέζουμε τον άλλο, χωρίς να τον ε, καταδικάζουμε τον άλλο. Αναζητώ ακόμη αφορμέ για να του δώσω μικροχαρέ ή να τι δώσω. Μέχρι να παντρευτούμε. <coughs> Αναζητώ ακόμη αφορμέ για να του δώσω μικροχαρέ. Το, το κάνει κανεί, δεν ξέρω το κάνει. Δεν ξέρω. Δεν μου το είπε κανεί. Μπορεί να το κάνει και δεν το λένε γιατί είναι ταπεινή. <coughs> Αναζητώ ακόμη αφορμές για να του δώσω μικροχαρέ. Αυτό είναι άσκηση. Όταν λοιπόν αναζητείς αφορμές για να δώσει μικροχαρές σε κάποιον άνθρωπο, σημαίνει ευγένεια. Σημαίνει. Καθαρότητα ψυχή. Αυτή η ψυχή που λειτουργεί έτσι, όταν πάει να κάνει την προσευχή, η προσευχή βγαίνει μόνη τη. Αν όμω η ψυχή τα λείπει και γκρινιάζει, Αχ, δεν με πρόσεξε, δεν μου έδωσε τίποτα, με στενοχώρησε, δεν θα βγει η προσευχή με τίποτα. Δεν θα καρποφορήσει η προσευχή. Σήμερα, πώ θα, θα δώσω χαρά στον άντρα μου, στη γυναίκα μου, είναι το ερώτημα που θέτει στον εαυτό του κάθε μέρα ο παντρεμένο άνθρωπο. <laughs> <laughs> Πού ζει ο άνθρωπο. <laughs> <laughs> Αυτό είναι ανέκδοτο τώρα. Σήμερα πώς θα δώσω χαρά στον άντρα μου, στη γυναίκα μου. Είναι ετεωρικό, το μου που θέτει στον εαυτό του κάθε μέρα ο άνθρωπου; Ασχολείται με τις κοτούρε του, με τα διαφέροντά του, με την επιστήμη του, με την εργασία του, με τους φίλους του, για να έχουν κοινά τα πάντα, για να δείχνει ότι είναι μέσα στην καθημερινότητά του. Ε, α, αλλά εμεί τι κάνουμε. Λειτουργούμε ανταγωνιστικά, αντίπαλα, εχθρικά. Αν χρειαστεί να υποχωρεί, υποχωρεί. Εκείνος λέει που αγαπά δέστε απλά πράγματα κοιμάται τελευταίο και σηκώνει το πρωί πρώτος Εκείνος που αγαπά κοιμάται τελευταίο, όχι βλέποντα τα ε? <Κι> και σηκώνεται το πρωί πρώτος προσπαθεί να ησυχάσει τους πάντες να έχει την αίσθηση προσωπικής ευθύνης να ε, τακτοποιήσει τους άλλους Αυτό είναι η υπόθεση του ανθρώπου πόσο άνθρωπος είναι άνθρωπος προσφοράς Πώς ο άνθρωπος βγαίνει από τον εαυτό του Ο γάμος είναι ένα εργαστήριο Αυτής διαδικασίας Εμείς χρειάζεται να το γνωρίσουμε αυτό, Να έχουμε την πρόθεση Και τη διάθεση Να κατευθυνθούμε σε αυτή την πορεία Όλες μας οι σχέσεις Είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου Στην εγωιστική μου ανάγκη Στην εγωιστική μου ιδέα Είναι μια έξοδος προσφορά και ανάπαυσης του άλλου αυτό είναι πνευματική ζωή αυτό κρίνει την πνευματικότητα του ανθρώπου αυτό κρίνει την ποιότητα της πνευματικής ζωής εδώ είναι ο Χριστός τους γονείς του άλλου ακούστε εδώ τι λέει τους βλέπει σαν δικούς του γονείς <laughs> με αφοσίωση και στοργή οι περισσότεροι της ακόμη γι' αυτό γίνονται στα ζευγάρια τους γονείς του άλλου τους βλέπει σαν του γονεί με αφοσίωση και στοργή. Διότι ξέβρομαι πολύ καλά ότι όταν παντρεύεται το παιδί για το γονέα έστω και αν έχει ετοιμάσει το γάμο είναι επίσης μια στιγμή πολύ δύσκολη. Η γυναίκα εκφράζει λέει τώρα πώς εκφράζει την αγάπη η γυναίκα και πώς ο άντρας. Ποια είναι η στάση του κάθενό. Η γυναίκα εκφράζει την αγάπη της στον άντρα με την υποταγήν σε αυτόν. Όπω ακριβώ η Εκκλησία στον Χριστό. Ευτυχία τη είναι να κάνει το θέλημα του ανδρός της. Νάζια, πείσματα, γκρίνιες, Είναι τσεκούρια που σπάνε το δέντρο τη ιδικής ευτυχία. Αυτό είναι το τρίπτυχο τη γυναίκα, είναι αυτά τα χαρίσματα τη. Νάζια, πείσματα και γκρίνιες. Ε, διαφωνεί κανεί. Νάζια, πείσματα και γκρίνες, Το τρίπτυχο. Η γυναίκα είναι η καρδιά. Ο άνδρα είναι η κεφαλή. Στι στιγμέ τη χαρά του προσπαθεί να τον ανυψώσει ακόμη περισσότερο σε ύψη ιδανικών. Του ενισχύει την χαρά. Στις στιγμέ τη θλίψη σου στέκεται σαν ένα κόσμο υπέροχο και γαλήνιο για να του προσφέρει τη γαλήνη. <χω> Αυτή είναι η ιστορία. Είναι... Κοιτάξτε, αυτό που θέλει ένα άντρα κυρίως να μπαίνει στο σπίτι είναι να υπάρχει ειρήνη, γαλήνη στο σπίτι. Δηλαδή να μπαίνει και να αναπαύεται, να ανασάνει, να ξεκουράζεται. Να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει γαλήνη. Να, να, στη χαρά του να χαίρεται, να συγχαίρει, όχι να του ε, νοθεύει την, και να του μολύνει τη χαρά με την κακομεριά, με την απελπισία, με, την, με, την, με την, έτσι, την, τη θλίψη που βγάζει, με τη δυσθυμία, με τη δυσαρέσκεια. Και στη θλίψη ενισχύει, ενθαρρύνει, παρηγορεί. Αυτό έχει την ικανότητα γυναίκα να το κάνει γιατί λειτουργεί καρδιακά. Ο τι πρέπει να κάνει. Ο άντρα πρέπει να θυμάται ότι η γυναίκα του είναι αυτή την οποία εμπιστεύτηκε ο Θεό στα χέρια του. Καημένη. Ο άντρα πρέπει να θυμάται ότι η γυναίκα του είναι αυτή την οποία εμπιστεύτηκε ο Θεό στα χέρια του. Η γυναίκα του είναι μια ψυχή που του την έδωσε ο Θεό για να την επιστρέψει σε εκείνον. Πρέπει δηλαδή να δώσει πνευματική αναφορά. Να δώσει πνευματική κατεύθυνση. Την αγαπάει τη γυναίκα του όπω αγαπάει ο Χρυσό στην Εκκλησία του. Την προστατεύει, την περιποιείται, της παρέχει ασφάλεια, ιδιαίτερα όταν είναι στενοχωρημένη, όταν είναι άρρωστη. Ξεύρω με άλλωστε πόσο ευαίσθητη είναι η γυναική ψυχή. Γι' αυτό όπω λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ως ασθενεστέρος σκεύει το γυναικείο απονέμω με τιμή. Να δίνουμε τιμή στη γυναίκα με την ασθενέστερη. Πληγώνεται η γυναική ψυχή, η μικροψυχή, μεταβάλλεται πολύ εύκολα. Απελπίζεται ξαφνικά. Είναι αυτά τα συναισθητικά. Σπάνια είδα γυναίκα ε, να μην έχει διά... την ίδιο ψυχισμό. Να πεις ότι πάντα σε αυτό το τόνο... Που, κάτι θα αλλάξει. Γι' αυτό ο άντρας πρέπει να στέκεται γεμάτος αγάπη και τριφερότητα ώστε να καταφέρει να γίνει ο θησαυρό της. Νομίζω αυτά είναι πολύ ακρίβεια όπως τα λέει. Έχετε κάτι να διαφωνείτε σε αυτό. Λέγε Ευαγγέλη. Όχι τι κάνουμε. Αυτή δεν είναι η στάση. Μην Άνοιξε. Άνοιξε λίγο κομμέντα. Ε, στο σύγχρονο market, αν θέλεις να πετύχεις μια να πούμε, αν θέλεις να πετύχεις μία επιχείρηση να πάει πάρα πολύ καλά βάλεις αντιευθυντή γυναίκα, είναι ό,τι σκληρότερο υπάρχει. Είναι μια άποψη. Μια άλλη άποψη. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά, την ηλικία και τα ανδρικά, τα αλλάξουν, θα δούμε ότι ισχύουν και την άλλη τρόπο. Δηλαδή, η ανάγκη για τριφερότητα, η ανάγκη για ασφάλεια, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικά ή πράγματα τα οποία θα θέλει η γυναίκα. Θα θελει η γυναικα τα θελει πιο ανθρώπινο. Βεβαίω. Λέει όμω και αν η κύρια. Πλευρά, δηλαδή ποιο είναι πιο κυρίαρχο. Γιατί όταν λέει εδώ να συναντήσει η γαλήνη αυτήν την τρυφερότητα, τη στοργή θέλει. Μερικά χαρακτηριστικά μήπω λέω τώρα. Προφανώς εγώ εγώ το εφαρίσκω. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό το καλά είναι Ορισμένα χαρακτηριστικά αυτά έχουν λίγο κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, αν εγώ πρέπει οπωσδήποτε να προστατέψω κάποιον... όποιος και είναι αυτό, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να αποκτήσω... κάποια χαρακτηριστικά λίγο σκληρά. Εάν δεν τα έχω στον ησυχισμό μου... επειδή μου φορτώνεται αυτός ο ρόλος, θα πρέπει να τον υποστώ. Ας πούμε, δεν θα πρέπει να κλάψω... ένα από τα χαρακτηριστικά. Ποιο το λέει αυτό. Ναι, λέω τώρα εδώ. Και... Αυτή η σκληρότητα, επειδή έρχεται ακριβώ σε αντίθεση όχι με τον ανδρικό ψυχισμό, αλλά με τον ανθρώπινο ψυχισμό και με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, έχει ένα συγκρουσιακό χαρακτήρα. Ενδεχομένω, εάν μπερδεύαμε αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή σβήναμε το άνδρα και τη γυναίκα, λέω ενδεχομένω και το κάναμε άνθρωπο, ίσω τότε να κατανοούσαμε καλύτερα. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι διαχωρισμοί, οι ομοιογένειες, χάνουνε, ε, σβήνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Νομίζω. Είμαι πεπισμένο ότι η πρόθεση του Αγίου δεν είναι αυτή. Αλλά και ίσω την προσπάθειά του να δώσει κάποια πρωτογενή χαρακτηριστικά στους ανθρώπους, για να ξεχωρίζουν έστω σε πρωτογενή μορφή μερικά πράγματα, τα λέει με τον τρόπο που τα λέει. Αλλά σε ένα επίπεδο λίγο πιο ψηλό, ας πούμε, θα έλεγα εγώ ότι η ομογενοποίηση δεν κάνει καλά. Χάνεται το πρόσωπο. Ο Βαγγέλης, πούμε, που μιλάει, μπορεί να είναι εξίσου ευαίσθητος με μια κοπελίτσα. Μια κοπελίτσα μπορεί να είναι πιο σκληρή από τα ανδρικά χαρακτηριστικά του Βαγγέλη. Ε, είναι συγκεκριμένη, το, ε, Εάν, λοιπόν, τα δούμε ομογέροντα και δεν δηλαδή μπορέσουν να κάνουμε αυτή τη διάκριση στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Κοίταξε, Ευαγγέλιο, ο δω ο Γέροντας το παίρνει με βάση τον Αποστολικό Λόγο Χριστός και Εκκλησία και έχει περισσότερο εκκλησιολογική και θεολογική βάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι δύο δεν θέλουν αγάπη ή και οι δύο δεν είναι ευαισθητοί αλλά ο καθένας εκφράζει τη δική του αγάπη και ευαισθησία με έναν δικό του τρόπο, ιδιαίτερο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει διαφράση στο ψυχισμό με τον δρόσμα γυναίκας. Αν δεν υπάρχει, είναι γιατί έχει η φύση μας αλλοιωθεί. Δηλαδή ο άντρας έχασε πολλά στοιχεία της ανδρικής του υποστάσεως και η γυναίκα έχει γίνει πιο αρενοποιημένη. Αν... Αυτό είναι φθορά όμως, δεν είναι αυτό το υγιές. Επομένω, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο, ο, ο άντρα είναι σαν η γυναίκα και η γυναίκα σαν τον άντρα. Είναι δύο, χωριστές, ε, ε, δύο χωριστά φύλλα που ασφαλώ και οι δύο θέλουν την αγάπη και την τριφερότητα και τη στοργή, αλλά με τη δική του κατάσταση ο καθένα, με δικό του τρόπο. Με τον δικό του τρόπο. Ποιον τρόπο? Του Χριστού και τη Εκκλησίας. Ο Χριστό είναι ο άντρα, δηλαδή τη θυσία και η γυναίκα υπακούει σε αυτή τη θυσία, η αποδοχή αυτή τη θυσία. Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Σε αυτό ασφαλώ ο Ευαγγέλη, ο κάθε Ευαγγέλη θα το εκφράσει με δικό του τρόπο. Αλλά θα εκφράσει αυτό το πράγμα. Θα εκφράσει μια θυσία. Και η γυναίκα δεν είναι θυσία, αλλά δια τη Ο άντρα που θα δείξει δρόμο. Θα δείξει δρόμο. Που η γυναίκα θα το σαρκώσει αυτόν τον δρόμο. Ένα άντρα θα το, το βγάλει με περισσότερη ευαισθησία, άλλο με λιγότερη. Ο καθένα με το δικό του ιδιαίτερη, ιδιαίτερη κλίση και το ιδιαίτερο πρόσωπο. Δεν καταργείται το πρόσωπο. Αλλά δεν πάει να είναι αυτό ο υπεύθυνο για τον δρόμο που θα δείξει. Εάν δεν είναι κεφαλή ο άνδρας με την έννοια του να δείξει τον δρόμο, υπάρχει ανισορροπία στις σχέση. Όποτε είδα αυτό, υπήρχε πρόβλημα στη σχέση. Υπήρχε ανισορροπία. Δηλαδή, έχω γυναίκε που να το παίζουν και να δείξουν δρόμο και κατεύθυνση και ο άντρα το σέρνει και υπάρχει σε σχέση. Δεν προχωρά, και, δεν είναι καλό και για τα και αυτό. Η έννοια, λοιπόν, έχει την του να δείξει τον δρόμο. Να έχει ένα να είναι η σοφία, να είναι ο λόγο. Γι' αυτό ο άντρα ερωτεύεται με τα μάτια και η γυναίκα με τα αυτιά. Η γυναίκα ακούσει λόγια, δεν πάνε και κακάσχημε όλα αλλά τα λόγια, ξεγελιέται. Όχι απόλυτα. Από... Συνήθω. Και ο άντρα πάντω είναι απόλυτα. Άμα δεν του αρέσει κάτι εξωτερικό. Δηλαδή, πώ λειτουργεί, συνήθω. Πώ ξεκινάει. Σα ευχαριστώ τώρα. Αυτό έχει και λίγο mm. τα χαρακτηριστικά τη ίδια τη φύση. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω. Σε δύο τρία πράγματα συγχωράζεται και όλο. Σε έναν άντρα τι χτυπάει στο μάτι σε μια γυναίκα. Να κάνω μια επανέφυγηση. Στον άντρα συνήθως χτυπάει το εξωτερικό. Όταν είναι ανώριμο και συνήθως ηλικία έκανε 25 Από εκεί πέρα πρέπει να ανοίξει και το στόμα της γυναίκα να ακούσει. Να αναγνώ τι προσωπικότητα βγάζει, τι πρόσωπο βγάζει. Αν δεν έχει φτάσει ο άντρα αυτήν την ώρα, όταν βλέπει το πρόσωπο συνολικά, ε, τα χαράλα. Αντίστοιχα και η γυναίκα. Αν δεν μπορεί να δει την ουσία ενό άντρα, αν α, τα λόγια δεν είναι απλώ η επίφαση ενό εγωισμού, πρέπει να αποκαλυφθεί πίσω από τα λόγια να κρύβεται πραγματική αγάπη. Εν τέλειο όμω, αυτό που προτείνεται εδώ είναι η, η ευθύνη του άντρα να κατευθύνει τα πράγματα και η ευθύνη τη γυναίκα να ακολουθήσει αυτό. Εφόσον, βεβαίως, η κατεύθυνση είναι αλήθεια και όχι η απάτη. Εφόσον, πραγματικά θυσιάζεται ο άντρας για τη γυναίκα. Με δεν είναι, λοιπόν, θα μπορούσουμε να πούμε αυτό, που λέει τα πρότυπα γερόντας. Δεν έχουν απόλυτη μορφή. Σαφώς δεν είναι απόλυτα, αλλά κυρίως, ε, συνήθως δεν είναι ο άντρα που κάνει νάζια. Μπορεί να κάνει και ο νάζια έχω δει συνήθως η γυναίκα ζηλεύει έχω δει άνδρα που ζηλεύει που είναι χειρότερο το πιο σκληρό να δει τι άντρας να ζηλεύει το χειρότερο η γυναίκα να ζηλέψει τρώγεται όταν ζηλέψει ο άντρας Παναγία μου είναι πάρα πολύ βίαιος πάρα πολύ αντικοινωνικός πάρα πολύ φαντασιόπληκτος γιατί είναι έξω από την φύση τελικά έτσι δεν είναι συνέχισε Λίγο έχασα το ειναι συνεχείο. <χω> Αυτό όμω για να μας παίρνει ο χρόνος να δούμε κάτι που για μένα είναι πιο κυρίαρχο. Που λέει ότι... Ε, για την ε, τρίτος σκοπό που είναι η πορεία προς την αιωνιότητα. Θα παραβλέψω μερικά, θα δούμε κάποια άλλα. Επομένως, λέει, ο γάμος είναι ένας δρόμος. Αρχίζει από την γη και τερματίζει στον ουρανό. Είναι μια σύναψης. Ένας σύνδεσμος μαζί με τον Χριστό που μας βεβαιώνει ότι θα πάμε κάποτε στον ουρανό. Γάμος είναι μια γέφυρα μετάγουσα τους εκ προ προς ουρανό. Σαν να λέει το μυστήριο της Εκκλησίας μας, πάνω από την αγάπη, ακούστε αυτό, πάνω από τον άντρα σου, πάνω από τη γυναίκα σου, πάνω από τα καθημερινά σου γεγονότα, να θυμάσαι ότι προορίζεσαι για τον ουρανό. Ότι μπήκε στο δρόμο που πρέπει οπωσδήποτε να σε βγάλει εκεί. Ένας γάμος που δεν οδηγεί εκεί δεν είναι γάμος. Ένας γάμος που δεν είναι αναφορά προς τον Χριστό δεν είναι γάμος. Είναι κοινωνική σύμβαση. η νύφη και ο γαμπρός ειθύνουν τα χέρια τους. Τους πιάνει και ο ιερέας και ακολουθούν γύρω από το τραπέζι. Χορεύοντας και ψάλλοντας. Αυτό σημαίνει ότι ο γάμο είναι η πορεία. Το ταξίδι που θα καταλήξει στον ουρανό, στην αιωνιότητα. Στο γάμο φαίνονται ότι παντρεύονται δύο. Δεν είναι όμως δύο αλλά τρεις. Παντρεύεται ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα, αλλά και δυο μαζί παντρεύονται τον Χριστό. Το ξεχάσαμε αυτό. Τρεις επομένως λαμβάνουν μέρος στο μυστήριο και τρεις πλέον παραμένουν στη ζωή του. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι ο ένας τιμά τον άλλο σαν είναι ο Θεός του. Στο χώρο του σέρνει ο Ερεύς ως τύπος του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι μας άρπαξε ο Χριστός, μας εξηγόρασε, μας εχμαλώτισε, μας έκανε δικούς του. Γι' αυτό ακριβώς το μυστήρι του το Μέγα εστί. Παντρεύομαι λοιπόν σημαίνει σκλαβώνω την καρδιά μου στον Χριστό. Ή θέλει, θέλεις μπορείς να παντρευτείς. Ή αν δεν παντρεύεσαι. Αν παντρευτεί όμω, αυτή την έννοια έχει ο γάμο στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη, η οποία σε γέννησε. Είμαι παντρεμένο σημαίνει είμαι σκλάβο του Χριστού. Δεν είμαι σκλάβο του συντρόφου μου, για μένα είναι ο Χριστό. Γι' αυτό λέει, πότε άρχισε ο γάμο, όταν ο άνθρωπο σταμάτησε. Προηγουμένω δεν υπήρχε γάμο με την σημερινή έννοια. Όταν μετά την πτώση πρωτόπλαστη έχασα τον παράδεισο, τότε γνώρισε ο Αδάμ την Εύα και άρχισε ο γάμο. Γιατί, για να θυμούνται την πτώση του και την έξοδό του από τον παράδεισο και να τον ζητούν τον παράδεισο. Τι είναι ο γάμο? Οι δύο άνθρωποι ζητούν τον Χριστό, ζητούν τον παράδεισο. Ό,τι και αν συμβαίνει στην καθημερινότητα, ζητούν τον Χριστό, ζητούν τον παράδεισο. Ο γάμο γίνεται μια επαναφορά στον πνευματικό παράδεισο, την Εκκλησία του Χριστού. Παντρεύομαι λοιπόν, σημαίνει γίνομαι βασιλιά. Γίνομε πιστό και αληθινό μέλο τη Εκκλησία του Χριστού. Και εργάζομαι πλέον για τη δόξα Του. Παντρεύομαι σημαίνει ζώ και πεθαίνω για τον Χριστό. Παντρεύομαι σημαίνει επιθυμώ και διψώ τον Χριστό. Καταλάβατε πόσο απέχει την πραγματικότητά μα. Θεωρήσαμε ότι αυτά είναι μόνο για του μοναχούς. Είναι για κάποιους αφιωρεμένους, για όλους είναι. Ο γάμος είναι αναζήτηση και δίψα Χριστού. Και οφείλουμε να βρίσκουμε σε κάθε μα στιγμή... Αυτήν την αναζήτηση του Χριστού, πως ερμηνεύετε πως είναι δυνατον να ερμηνεύεται η δίψα του Χριστού όταν δουλεύω εγώ για την οικογένειά μου? πως είναι, είναι, είναι δυνατόν να είναι δίψα Χριστού όταν εγώ μαγειρεύω στο σπίτι? πως είναι δυνατό να είναι δίψα Χριστού όταν εγώ σε σύγκρουση με τον συντροφό μου και διαφωνία? Όλα αυτά, ή είναι μια μαρτυρία του Χριστού, ή είναι μια άρνηση του Χριστού. Εάν δίψω των Χριστό θα είναι μια αναφορά του Χριστού και να βρω τρόπο τι θα ήθελε ο Θεός από αυτό που μου συνέβη πως θα ήταν παρόν ο Θεός αυτό που μου συνέβη πως θα εκμεταφράζεται ο Χριστός αυτό που μου συνέβη ποιο θα ήταν το θέλημα του Θεού σε αυτό που μου συμβαίνει αυτό είναι δίψα Θεού αν για μένα είναι η αδιαφορία τι σημαίνει ο Χριστός σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός σημαίνει άρνηση του Χριστού αυτό σε κάθε μα στιγμή έχω ένα φίλο Έχω ένα συνάδελφο, είμαι έξω και κολοφορώ, επικοινωνώ. Σε κάθε τι που μου συμβαίνει είναι μία απόρριψη, μία αποδοχή του Χριστού. Είναι μία διάθεση που κρύβει τη δίψα μου για τον Χριστό ή σημαίνει μία αδιαφορία και μία κοινωνισία του Χριστού. Είναι όλα πολίτημα, όλα σημαντικά, όλα όμορφα, όλα θεϊκά. Η σημαινει μια αδιαφορια και μια κοινωνισια του χριστου ειναι ολα πολύτιμα, ολα σημαντικα ολα ομορφα ολα θεικα η ζωη μας είναι γεμάτα τέτοιες θεϊκές παρουσίες. Και τέτοιε θεϊκέ μαρτυρίε και τέτοιε θεϊκέ μνήμε. Η μεγαλύτερη αμαρτία μα είναι ότι εκχυδαίσαμε τη ζωή μα και αποϊεροποιήσαμε τη ζωή μα και τα γεγονότα τη ζωή μα και τα χωρίσαμε σε πνευματικά και κοσμικά. Παντού είναι η παρουσία του Χριστού, παντού είναι ο ερώτα, παντού είναι ο γάμο, παντού είναι ο Χριστό. Και στα πιο ευτελή πράγματα. Αυτή είναι η ελπίδα, αυτή είναι η χαρά, αυτή είναι η δόξα τη Ορθοδοξία. Δεν είναι θεωρίες, δεν είναι φιλοσοφίες, δεν είναι ψηλά θεολογικά νοήματα. Είναι αυτό το πράγμα ότι η ζωή μου θα είναι όλα Χριστός και όλα θα είναι θεϊκά. Και όλα θα είναι μνήμες του Χριστού και, και, και, και μαρτυρίες του Χριστού και να είναι σφραγίδες του Χριστού καθημερινές. Ή θα είναι μια φθορά, μια κακομεριά, μια πλήξη, μια έλλειψη νοήματος, μια έλλειψη ούσιαστικής χαράς και Κατατείδουμε έτσι σε μια αποϊεροποίηση της ζωής μας και σε ένα κομμάτι τη της ζωής μας και έτσι χάνουμε και την ομορφιά και την ενότητα. Η κατάσταση του γάμου, η κατάσταση του πνευματικού γάμου, η κατάσταση του Χριστού είναι αυτό το πράγμα. Είναι η ομορφιά και η ενότητα στη ζωή μας. Η απουσία του Χριστού είναι η απομόνωση, είναι το συμφέρον, είναι η ιδιωτέλεια, είναι η απομάκρυση, είναι ο εγωισμός, είναι η ασχήμια. Άνθρωπος ο οποίος αληθινά μετέχει στο σώμα του Χριστού, για αυτόν όλα είναι ωραία και δεν υπάρχει κακό. Για τον άνθρωπο που παλεύει να επιβιώσει με τις δικέ του ιδέες και δυνάμεις, με το δικόν του νου τα πράγματα είναι αφιβόλου αξίας. Τον ταλαιπωρούν, ασχημένη η ζωή του και χάνει την ενότητα. Γι' αυτό θεωρούμε αυτό που είναι κυρίαρχο πνεύμα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και είναι το κυρίαρχο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι η ενότητα. Την ενότητα όμως δεν τη διαφυλάζουμε χωρίς άσκηση, μόνο με άσκηση. Πρέπει να συνηθίσουμε, να ψάχνουμε τι θα είναι χαρά για τον άλλον, αυτό να κάνουμε. Τι θα είναι ανάπαυση για τον άλλον, αυτό να υπηρετούμε. Τι θα δώσει ενθουσιασμό στον άλλο για να αναζητήσει τον Θεό, αυτό δίνουμε. Αυτό σημαίνει πρώτα μπαίνω στην καρδιά μου, ζω των πόνων της αναζήτησής της, και αποκτώ λεπτότητα να αντιλαμβάνουμε τις προσωπικές ανάγκες του άλλου ανθρώπου πριν μου το ζητήσει. Πνευματικότητα είναι αυτό. Μπορώ να βγω από τον εαυτό μου τότε με τον Χριστού. Είμαι εγκλωβισμένος τον εαυτό μου και θέλουν οι άλλοι να υπηρετούν τον εαυτό μου και τους ρυθμούς του. ή Είμαι ένας δαίμονας κινούμενος που φέρνω ταραχή και διχασμό. Την επόμενη Δεύτερα Πρόταθειας εις τόσο ανέστη και θα θανάτου θανατοβορής και